Οπότε στο απόγευμα χτυπούσε το τηλέφωνο συνέχεια. Ήταν η φίλη μου η Μαρία. Τηλεφωνούσε για να πάμε παρέα μια βόλτα στα μαγαζιά. Ήθελε να αγοράσει ένα φόρεμα για την κόρη της και ένα δώρο για τα γενέθλια του άντρα της. Ήθελα και εγώ να ψωνίσω. Αποφασίσαμε λοιπόν να πάμε στο εμπορικό κέντρο της περιοχής μας. Πολλές συνοικίες της Αθήνας σήμερα έχουν εμπορικά κέντρα... Εκεί βρίσκεις πολλά καταστήματα μεζεμένα και έτσι κερδίζεις χρόνο. Δεν είναι ανάγκη πια να κατεβαίνεις στο κέντρο. Τελικά δώσαμε ραντεβού για την Τρίτη το πρωί στις 11. Καλημέρα Μαρία. Καλημέρα Σοφία. Τι τρως. Κάστανα. Καθώς ερχόμουν δεναν έναν καστανάκι αγόρασα λίγα. Έλα πάρε όσα θέλεις. Ευχαριστώ. Νόστιμα είναι. Αλήθεια Σοφία εσύ τι θα αγοράσεις. Θα αγοράσω και εγώ ένα φόρμα για την κόρη μου. Θέλω να αγοράσω και για το γιο μου μια φόρμα γυμναστική. Γκρινιάζει ότι αγοράζω όλο τη Κατερίνας. Και δεν μπορεί να πει όχι. Και βέβαια δεν μπορώ. Το έχω αδυναμία, βλέπει. Α ξεκινήσουμε τότε, γιατί η ώρα περνάει. Στο μαγαζί. Καλημέρα. Καλημέρα, κυρίες μου. Τι θα θέλατε. Θα ήθελα να δω το κόκκινο φορεματάκι τη βιτρίνα. Νομίζω ότι θα πηγαίνει στην κόρη μου. Πόσο χρόνο είναι. 6. Να δω τι νούμερα έχουμε. Αυτό εδώ πρέπει να είναι το νούμερό τη. Υπάρχει και μεγαλύτερο. Προτιμώ το μεγαλύτερο μέγεθος. Θα το φορέα και του χρόνου. Έχετε δίκιο. Τα παιδιά μεγαλώνουν γρήγορα. Πόσο κάνει. 8.000. Είναι ακριβό. Μπορείτε να μου κάνετε έκπτωση. Δεν έχουμε εκπτώσεις πια. Θα πάρω κι εγώ για την κόρη μου το ίδιο, σε μικρότερο νούμερο. Ε, τότε θα σα κάνω καλύτερη τιμή. Σοφία, πώ σου Νομίζω ότι κάναμε καλή επιλογή. Ελπίζω να πήραμε το σωστό νούμερο. Έχετε και δικαίωμα αλλαγή. Θα ήθελα και μια φόρμα γυμναστική για το γιο μου. Μου αρέσει εκείνη η μπλε. Μπορώ να τη δω. Βεβαίω. Ορίστε. Ωραία είναι. Είναι βαμακερή. Όχι. Έχει μέσα και συνθετικό. Τι τιμή έχει. 5.000. Εντάξει. Πληρώνεται στο ταμείο και με την απόδειξη πηγαίνετε απέναντι στην παραλαβή. Αγοράσαμε ωραία πράγματα. Και σε πολύ καλή τιμή. Ψωνίζουμε όλο για τα παιδιά. Θέλω κι εγώ να αγοράσω ένα ζευγάρι παπούτσια, αλλά άλλη φορά. Κι εγώ θέλω να ψωνίσω, αλλά το σκέφτομαι. Είχαμε πολλά έξοδα τελευταία. Θα πάρω μόνο ένα πουκάμισο για τον άντρα μου, που έχει τα γενέθλιά του. Όταν τελειώσουμε, πάμε για καφέ?